We're well, out on the outskirts of town. και επιλάκησης παντός προσώπου ανευτηρήσεως ή αυδήποτε διατυπώσεως ή τη ανεφεντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψης. Απαγορεύεται πάσα συνάθρησης ή συγκέντρωσης εν κλειστό χώρο ή εν Πάσα τη αυτή θα διαλύεται δια των όπλων. Μέχρι νεωτέρα διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία τα της πόλεως βάσης φύσεως οχημάτων και πεζών.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 Let's go Και πολυτεί από μια χώρα που τα στον αέρα σα, Βηλά ένα μικρό τη, που πήρε τώρα τα μια σφαίρα. Εδώ, εδώ πολιτεχνείο, εδώ, εδώ πολιτεχνείο, μπορεί να με πέτανε, το Μπορεί να μην Μα τώρα τα κομμάτια Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή στη Ανομάς. <monstans> Στο μικρόφωνο της πλατείας, ο Παταμάλακς Παναγιώτος. από την nesti nomias του plati στην sti esi anomalias tis artokon opo sfane to posi liklambani simergou ki Στο ακουστικό έχουμε τον πρόεδρο της project spost per καλησπέρα <εστοί> <εστοί> Καλησπέρα, καλησπέρα σε kalispera kalispera kalispera selis tis tis tis και του Ξεκίνησε με το μαύρο στην Ποσπέθου. Ε, δεν ξέρω. Και σε, και αγώνας, τα που ψαρώνω, είναι ειδικό, για να σα αγώνα, για να ξεκίνησε με που ξέρω να πω είναι ότι πλαίσιο τοπικό για του ραδιοτημικού σταθμού σε όλη την Ελλάδα για 7.850 δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει και με τη βούλη του Συμβουλίου τη και από το πνήμα, και από την Πελιά, μετά από το που έγινε όταν η κυρία προσπαθήσει να και όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί οι λειτουργούν αυθαίρετα κατά μία. Είτε αυτό λέγεται κόκκινα, είτε αυτό λέγεται όποιονδήποτε άλλο σταθμό. Όμως η αυτοεργασία που έγινε εις βάρος του ΕΤΟΠΑΝ, του ΕΤΟΠΑΝ ενός σταθμού που δυόμιση χρόνια ήταν παράδειγμα κοσμίση και για την κυβέρνηση από το ΕΛΒΑΝΕΒΙ και ότι το μοντέλο που μεταφέραμε στην ΕΡΤ. Για να υπάρχουν στοιχεία αυτοδιαχείριση και άνοιγμα καλής... προ την κοινωνία, έπρεπε να χτυπηθεί πρώτο. Μάλλον έπρεπε να χτυπηθεί γιατί δίνει βήμα σε όλε τι φωνέ τη κοινωνία που έχουν ανάγκη να εκφραστούν στα... νεολέα, κοινήκτα, στην νεολαία, στους... πολιτικούς... στα κινήματα, στις μετανάστε, στην κεφτά, στι πολιτικέ νεολαίε, στου πολιτικού χώρου, στα συνδικάτα. Και σε κάτι άλλο δεν έπρεπε να σήμερα, γιατί τα μνημόνια τα τα έχουν φέρει σοβαρή σχολή για όλη την κοινωνία. Την εξαπλούσια έχουν φέρει τη φτώχεια και τι αυτοκτονίε. Επομένω, κάποιοι σταθμοί που είναι ανεξέλεγκτοι, που λειτουργούν μόνο αυτοδιακριτικά και με αλληλόγιου και ματιμποβόμενου, πρέπει να κλείσουν. Και πρέπει να κλείσουν για άλλο λόγο. Αυτό ο σταθμό. Λειτουργεί υπό τη σκέπη τη Άρα, όταν το συνδικάτο πρέπει να χτυπηθεί ή και τα συνδικάτα ολόκληρα πρέπει να χτυπηθούν εδώ και μετά από ένα μήνα, πρέπει να σταματήσουν τέτοιε φορέ να υπάρχουν. Αλλά δεν θα τι κάνουμε τη χάρη. Γιατί θεωρείτε ότι επιλέξανε να αρχίσουν να χτυπούνται στην Ποσπέρτα, Η Ποσπέρτα από την πρώτη μέρα που άλλαξε η κυβέρνηση, ε, διεκδίκησε αυτό που τη είχαν υποσχεθεί και αυτό που ήταν η πραγματικότητα. Ο Πασπέντο έκανε έναν αγώνα συνδικαλιστικών πολιτικών αλλάξει τα συνδικαλιστικά δρώμενα σε όλο τον κόσμο. Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει αυτό, λειτουργεί ένα δημόσιο φορέα από τόσε μήνε, ούτε ένα λεπτό δεν έχει γίνει. Και επίση άλλαξε το ρόλο των πολιτικών γεγονότων και των εξελίξεων και καταγωνική ομολογία και του ίδιου του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Ε, και είχαμε μεγάλη συμμετοχή, άλλωστε κατά το 1988 και τι δύο εκλογικέ αναμετρήσει που σου μπήκε η Ερδογκέρ σε αυτό το πράγμα η ΕΡΤ δεν άρχισε. Η ΝΕΡΤ άλλαξε όνομα, Συνεχίζουμε να παίρνουν τα λεφτά του Έλληνα πολίτη που πληρώνει για την ΕΡΤ. Και τα παίρνουν και τα πηγαίνουν σε αλότρε σκοπούς για, για κρατικέ ανάγκε. Ε, σιγά σιγά η ΕΡΤ συρρυκνώνεται, οι εργαζόμενοι δίνουν ακόμα και πάλι στην ΕΡΤ. Ε, οι μισοί εργαζόμενοι και οι δημοσιογράφοι ανοίγονται με πολύ διαφορετικό μισθολόγιο με υπογραφή του κ. Παπακ για να τους πολιτείτε ή να αυτοφημώνονται οι ίδιοι από μόνο του, ενώ πάλι το προσωπικό ήταν το 1 δεύτερο των αποδοχών των δημοσιογράφων. Επίση ε, δεν έχουμε κανονισμό, πρέπει ε, να μην υπάρχει κανένα κανονισμό, να υπάρχουν εργαζόμενοι ορχήστρα. Και εδώ το κυριότερο, η Άρκη να λέγεται, όπως έγινε με το χειρότερο νομοσχέδιο που έχει περάσει ποτέ για κρατική ραδιοτητέρα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να έχει κυβερνητική. Η αναφορά κατευθείαν, δηλαδή τι θέλει, ο Λυκάνοντα ο Υπουργό της και η κατεπέκταση, η εξοδόμησή του ο Διευθύνων Σύμβουλος. Εμείς αυτά την πρώτη στιγμή τα αντιπαλέψαμε, τα δεν τα αντιπαλευτήκαμε και συνεχίζουμε να αντιπαλεύουμε είτε αγωνιστικά είτε μεσαιών άλλων διαδικασιών όπως και τα λοιπά. Ε, αυτό είναι τροχοπέδι για αυτού γιατί η Ομοσπονδία δεν είχε 42 λεπτά ακόμα και μέσα στην ίδια τη Βουλή. Είπαμε ότι είναι το και φάνηκε κιόλα γιατί μέχρι σήμερα και από την πρώτη μέρα που άνοιξε, το μόνο που κάνει είναι να σιγουρεύει στο πολιτικό σύστημα και εδώ στην πολιτική ηγεσία, και εδώ στην υπόθεση και δεν έχει ανοίξει όπω είπαμε σε όλα τα συμμετικά, στην κοινωνία, σε μια κοινωνία που στήριξε. Και ήταν ενάντια στο Μάτο Τσέρ, στήριξε το ΡΝΕΞΕ, ο δεν έχει κανένα λόγο και όλα τα άλλα είναι ψευδοπίγραφα όλα αυτά που λένε. Με προλάβατε στην ερώτηση που θα σα έκανα, θα σα δείτε να σχολιάσετε την ΕΡΤ της κυβέρνησης Σερζανέλ. Δεν έχει καμία σχέση αυτή η ΕΡΤ, δηλαδή δεν σχέση με την ΕΡΤΟΠΑΝ, την ΕΡΤΟΠΑΝ, των κινημάτων, αυτή την οποία υποσχέθηκαν τσίπρας καμένος και κυρίως ο Πρωθυπουργό, πριν γύρω κυβέρνηση. Μας αναγκάσαμε να σκεφτόμαστε και να αναπολούμε θετικά τελικά την 1 η 11 η 13 ΕΡΤ. Γιατί σα Υπάρχει παρόλο των λαγών των του τρίμηνου. Είμαστε εκεί και πάνω από δεν υπογράψη. Δεν έχουμε ασφαλίσει δεν έχουμε δει τίποτα. Και είμαστε ότι ο ψύλος Για να αποδείξουμε ότι δεν είναι αφαιρό, κυρίαμε, αυτή η ώρα που θα γυρνάμε. Αν γυρνάμε, αυτοί που εκμεταλλεύονται ε, σε λίγο καιρό οι ή κλείνουμε μονάδε ε, τη κρυφά. Και, και αυτόν τον ελληνικό χώρο. Βορρά στους στου στους Βούρκους, στους Τούρπους κτλ. Γιατί και εκεί πάνω γνωρίζετε, εσείς και πιο εύκολοι από Αλλά το θέμα είναι ότι οι κυρίως θέλαμε με ένα ψευλοπίγρατο όνεμα όπως όλα τα άλλα δεν υπογραφήμε μνημόνιο. Ρεζητάμε με τους ε, κατακτητές και τους Ευρωπαίου για υποταγή κτλ. Αφού μεγαλτιστεί διαφορετικά. Στην ουσία αυτή η είναι ο μέχρι σήμερα από τα πολιτικά Ευρώπαινα, γιατί το δράσεις, και ο μεγάλος αγωνιτής Βλέζος, και εμείς δεν είμαστε έτοιμοι και δεν θα το ποτέ αυτό που γίνεται για τη δημόσια πέραση, γιατί ανήκεις τώρα και τώρα μια δημόσια πέραση, στην το επιχείρημα τη κυβέρνηση ότι η παράνομα. Το ερώτημα είναι, αυτό δεν το γνώριζαν οι βουλευτές της κυβέρνησης και υπουργοί όταν βρίσκονταν στη συχνότητα της Ερτόπεν στο παρελθόν, καλεσμένοι. Ε, η Ερτόπεν, όπως είπα, δεν είχαν το παράνομα, γιατί αν βγούμε το παράνομα, τότε ο κύριος Τσίπρας που ερχόταν και επισκεπτόνταν και έγανε γοδές από το Ερτόπεν, όπως και όλες οι προηγούμενοι κυβέρνησαν και η μη κυβέρνηση, μέχρι την Τρίτη, πριν ακόμα έρθουν τους φοβούς, ήταν στο Ερ ε, απλά τους παρεξένευσε ή τους, δεν τους άρεσε ίσως. Γιατί αυτοί, αυτοί είχαν όλα τα συστημικά κανάλια που, και τα ραδιόκονα που βρίζουν. Ε, βρίσκανε πάτημα και χώρο περισσότερο από ό,τι αλλού στην Ευρώπη. Τα κινήματα που έβλεγαν ένα κανάλιο όπως το Ευρώπη, η Ανταξία, η ΩΓΔΕ, η ΛΑΕ και τα ΙΛΟΚΑΣ. Ε, καθώς και άλλα κινήματα αφούτητων και ανθρώπων πολιτικών. Ενέναν που μπορούσαν να χάνουν ελεύθερε εκποντός και με πέσανε οι Όταν γιάννησαν οι μνημονιακές εκποντός, βλέπανε στο μάτι δικημένα. Και είπα για τον παράδειγμα ή όχι. Mm. Άλλωστε, ε, η κυβέρνηση είπε ότι δεν είναι αυτό εκείνο και έχει βάλει όλου, το πτήμα και όλους τους ε, ε, δημοσιογράφους που μπορεί να κουβλίει μαζί τους και να παίζουν το ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου, να προσπαθούν να πούν το τι έγινε μετά από χαμη. Δηλαδή, αν εγώ πάω για να καταγγείλω αύριο ότι το κόκκι Γιατί την ιδεολογική έξω από το κόκκι ορτώτα. Τα πάρα το κλείσουμε, τα να το κλείσουμε, να το πάρουν του κομμούριου. Η θα δευτερόλεπτο. Μπορεί να μα πειράνε τι κομμούριε, αλλά δυστυχώ η χώρα σα δεν είναι αυτή. δευτερόλεπτο να Συνεχίζει να ανημερώνει τον κόσμο να κάνει τη δουλειά Τη δουλειά που έκανε και πριν θα την και τώρα. Τώρα η κυβέρνηση τον παλάκι στην Εθνική Επιτροπή των Υπικοινωνιών. Λέει ότι εκείνοι θα φυσθήνονται για Μαύρο. Νομίζω είδατε την... Όταν λέει η κυβέρνηση ονοεί ο Αυγίος. Εντάξει, είναι η φιωρήδα που Εγώ περιμένω τον κύριο που ζήτησα το τηλεφωνό αυτό δεν ήταν θέμα δικογραφία ομολογία, Μουλίος, ήταν ο ίδιος είχε προσχεθεί επί τα έκτημα όμως μέχρι το Δεκέμβριο, πριν βέβαια το είχε προσχεθεί μέχρι το Δεκέμβριο και μετά τι συχνότητες ε, τις πιλωτικές έμπαιναν ε, με το θέμα των ραδιοφώνων. Εγώ δεν το πιστεύω ότι θα γίνει κάτι γιατί σαφήμα οι χάρτες και ε, οι αναφορέ και οι επιτροπές έχουν πει ότι γύρω στις 800 ραδιοφωνικούς θα μπορούν να παίσουν στην Ελλάδα. τη που είναι πάνω από 7, 800, Πώς θα πάρει το θάρρος και πώς έχει την τόλμη και γιατί θα πιθαίνει. Δηλαδή η ελευθερία του να έγινε τις είναι να αυξήσουμε ως 200 σταθμούς μόνο όταν τώρα βρίσκουν λόγω και ύπαρξη 7.850 ταδιοπωνικοί δηλαδή, σταθμοί που δεν, ε, ε, δεν βαρύνουν κανένα κρατικό προπολογισμό. Αντίθετα το ΑΠΕ με τις ευλογές του κ. Παπά το ε, ε, δηλαδή, ταδιοπωνικό σταμμίνο της Θεσσαλονίκης και να δηλαδή έρχεται στην Αθήνα. Με τι άδεια έραγε. Και το κοινό. Μάλιστα, θέλω να σας κάνει μια ερώτηση και ο συνεργάτη Δεν ξεκόπησε ο ελεκτροπλώστος το να Ναι, δεν ξέρω αν σας κάλυψε Αλλά είναι τόσο πολλά τα θέματα Θα μπορούσαμε να μιλάμε και ώρες ε, Γεια σας και από μένα Εντάξει, Πώς. μπορούμε να μιλάμε και ώρες Αν θέλετε, δεν έχουμε πρόβλημα Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω κάτι Οι περιφερειακοί σταθμοί, οι ραδιοφωνικοί Λειτουργούν αυτή τη στιγμή Οι περιφερειακοί ε, δηλαδή, ε, δηλαδή, δηλαδή, Ναι. Ναι, με αυτέ είναι με πολύ μεγάλα αγώνα. Έχουμε καταφέρει πάρα πολύ που βρίσκονται στον να λειτουργούν όλοι, αλλά από τη σκέπη Γιατί και δεν του κοστηκή, και είναι, ή θα προσδεχθούν όλοι οι ήταν εκεί. Υπά... Έχουμε στην μαζί του, έχουμε ρομτάς, δεν την του. στην Αθήνα και άλλοι που μα αναμεταδίδουν, ήταν την ήταν την ήταν το Έχουμε δίκαιη φαινόμενα λογοκρισία στην καινούργια ε, Για παράδειγμα, εκπομπές κόβονται όπως η εκπομπή που μετά ζητάγαμε πιο πριν με τον Θεόνατο, το οποίο λέγεται ρόζα... Ναι, Μάλιστα, και από την πλευρά τη διοίκηση. Και εκτό από αυτό είναι σε το. να ότι. Περάσαμε και πριν και με Όχο το των ουγγόνι. Υπάρχει μια δομοκρισία γιατί, όπω σα είπα, μιλάγαμε και στη Βουλή και παντού για ένα μοντέλο αυτοδιαχείριση που αποφάσισε δηλαδή των οργάνων και τη κοινωνία. Τελικά μετά από μεγάλη πίεση, η δικιά μα κάνανε ένα όργανο, και μάλιστα το διαφημίζει. Τώρα, το ότι ξέρετε η κοινωνία να μπει στα όργανα κοινωνικού ελέγχου στην ουσία. Θα είναι κάτι, όπως λένε, και κάποτε ή άσχε και δεν θα λειτουργεί ποτέ κι αυτήν οτάδει κανένα δικαίωμα. Λένε, α πούμε, με ένα γράμμα μια φορά το εξάμεινο, ότι ξέρετε η τάδα εκπομπή, που θα έχει πάει η εκπομπή, ε, έκανε αυτό ή έκανε εκείνο ή ήθελα να κάνετε και αυτό και εκείνο. Και αυτό ήταν στην ελώτερη κρίση την και μοναδική κρίση του των Σεμβούλων. Τέλος πάντων, η ΕΡΤ είναι μια κυβερνητική ΕΡΤ, έτσι είναι ο σχέδιο. Αν σήμερα ο κύριο Παπασί μπορεί να είναι ο καλύτερος υπουργός, θα είναι καταναγκαστικά. Ο ε, μπορεί να είναι ένας, που είναι ο χειρότερος υπουργός. Ε, και μόνος του με την κρίση δεν μπορεί να την για, την έρθια να την πει ότι θα τη τέλη. Άλλωστε και τώρα δεν υπάρχει όρμανο στην Ερθούη, ούτε, ούτε έχει δεσμευθεί κανέναν στην ανοίξη η ώρα. Οι αγώνες των εργαζομένων και η πίεση προς το παρόν την κρατάει η ανοιχτή. ανοιχτή, ανοιχτή όμως, Κάνει να χάμεξει το ανταποδοτικό πολύ γρήγορα θα πάνε να εξειδικνώσουν πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν η μέρη. Αλλά εμείς θα είμαστε εκεί. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, βέβαια, ε, κυρίως για τους ακροατές μας που δεν γνωρίζουν. Θα θέλετε να μας πείτε δύο πράγματα για την Τίτζεα. Για την Τίτζεα, να σας πω, είναι ένα και μονοπόλιο, κάτι που απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή. Γιατί δεν ξέρει και όλο και όλο και να αυτά που έχει προσφύγει, και ο κύριο Πέτρελ ακόμα στον εισαγγελέα, όμω έχει μια κυφή νομιμότητα, γιατί περάσαμε από βουλή τότε την προηγούμενη Παύλη η οποία διαπλεκόταν μαζί με τα λαοκρατικά του βαβαδιάδε, η οποία του έδωσε τα δικαιώματα όλα έτσι που να μην μπορεί κάποιο άλλο να μπορεί να κάνει ανταγωνισμός στην Τιτζέα και μάλιστα και η ίδια η ΑΕΤ πληρώνουν εκατομμύρια τα χρόνια στην Τιτζέα να τελειώσουμε τα μεταγώδη. είχαμε πλήρες ε, εμείς πρόγραμμα και πομπούς να το κάνουμε. Τώρα δεν γίνεται, μετά από ένα χρόνο εμάνωση ή δύο ίσως μπορέσουνε να, να κάνουμε το δικό μας πάλι παραστημένα μετάθωσης και αν αποχωρήσει και η, η άλλη αν πούμε από την ιατρική εταιρεία που θέλουν να πάρουν να γίνουμε και εμεί πάροχοι, κυρίω για την περιφέρεια. Να Αλλά το, το, το θέμα είναι ότι με την Τζέα, ε, όπου και να κουμπίσει, φτιάχνει το νερό. Δεν είναι δηλαδή κάτι που είναι καθαρό και αυτό αποδεικνύεται και για άλλη μια παρανοία ότι από τη στιγμή που τα κανάλια δεν μπορούν να είναι πάροχοι ε, ή να είναι μόνο περιθώριο που έχει μεταδόσει και μια εταιρεία, δηλαδή άλλαξε ο Μαναδιούς και ο Μαναδιούχα του Εδώ μια παρανομία καλή την αλλά, αλλά στο όλα όπως θέλουν να μας της όπως θέλουν να μας καταπίσουμε, Ευρώπης, να μας καταπίσουμε. Ε, όλα και όλα τα αγορά, τα τις και, το, και των Αυτό ακριβώ ήθελα να πω και εγώ, επειδή ότι κανονικά αυτός ο, ο πάροχος, δεν μπορεί ταυτοχρόνως να μεταδίδει και πρόγραμμα. Κάνανε λοιπόν αυτή την απατεωνιά, δηλαδή φτιάξαν μια θηγατρική εταιρεία, οι καναλάρχες, για να μπορούν να μεταδίδουν πρόγραμμα για να έχουν και την DJ στα χέρια τους. Αυτό μου λέτε. Και όχι, και όχι μόνο, ενώ το αρχικό σχέδιο και ο νόμος προέβλεπε ότι έβρεπε τουλάχιστον 450 χημεία, τουλάχιστον 750 μετά μεταμπλάντρα 52, να έχουν βοβούς και για να μεταδίδεται το αφού και για να μπορέσει η Ντιγκέα να έρθει η θα να Είναι και τα βαθιά τρύπε, οι μαύρε που λένε, σε πελά μέρη της Ελλάδα και το βλέπουν. Και τι για να ξεπεράσει τη Ντιγκέα, λέει, είναι υποχρεωμένοι να βάλουν να πληρώσουν την και να έχουν κάνει την DJ έναν ε, μεγαλογευατζή, με την έννοια ότι πες τα μονταδίνες και η αρτοδί και οι νέροι τα σκούμο, η δημόσια της όρασης, που ήταν, δεν ξέπεπε πουθενά. Έτσι βγήκε που και έκανε συμβόλαιο με την DJ. Δηλαδή, η DJ έχει κάνει τέτοια διαπλοκή, αλλά έχει τέτοιους θεσμού και όρου μέσα σε όλη αυτή την, την, την τριετή αιτία, ε, που για να ψηλωθεί για να ξεριζώσει στην καρδιά του λένε ότι ήταν πάρα από μια πενταετία. Αλλά δεν το βλέπω και αυτό. σω υπάρχει ανταγωνισμό, ίσω από τη δημόσια τη χώρα του ΜΕΡΤ ή από κάποιον άλλο πάροχο. Αλλά αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και ξέρετε ότι είναι και μια πλοκίτα που ανταλλάσσουν καθημερινά. Ποτέ σα έχουν πει από την κυβέρνηση ότι θα είναι σε θέση η ΕΡΤ να είναι και κυκλή πάροχο. Να βγάλει. Δεν... Η Βιτζέρα έχει βγει και επιτίθεται, έχει κάνει λάθη. Ε, η Εκκλησία δηλαδή επιτίθεται στην κυβέρνηση για το σχέδιο που είναι κατεβάσει. Εμεί δεν λέμε ότι είναι το καλύτερο σχέδιο, αλλά είναι ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα για αρχή για να μπορεί να διαδοθεί. Αυτοί οι ενώσει τη λέγανε ότι θα πλήσουν τα χαράκια του, θα φύγουν, θα κάνουν και να τα ανοίξουν. Δηλαδή, δηλαδή, ε, ε, τώρα έχουν βγει στην επίθεση και λένε άλλα γι' άλλα. Τα βάζουμε με την κυβέρνηση, δεν υπάρξει το σχέδιο αυτό. Η ε ε ε είναι τα αστάθεια, ανεξάρτητη, υποτιθέμενα, αρχή ανεξάρτητη είναι μαζί του. Και εδώ θα δούμε τι θα γίνει. Θα συνεχίσει ο κ. Κρύπτη να κάνει αυτά που όλοι για να κάνει. Εγώ λέω ότι θα συνεχίσει. Θα τον αφήσει, αν την κυβέρνηση να κάνει. Εγώ λέω θα τον αφήσουμε. Όμω μέχρι να του να πηγαίνουν κόττωρα στα κανάλια που σήμερα πηγαίνουν παραντήτω, αλλά σήμερα πηγαίνουν. Η κυβέρνηση και οι καναλάκες και ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα που θέλαμε. Οι καναλάκες και οι ε, συνομιλούντε με την Τρόικα και τώρα με είναι, τώρα Τρόικα κτλ. Δεν το ξέρω. Γιατί εδώ πέρα το... με τον Μέρκελ, εδώ όταν υπόθηκε ότι πρέπει να πληρώσει ο Απέρο που είναι μεγαλύτερη η εταιρεία του Ελλάδου, το έστω και 120 εκατομμύρια, τότε με την έγκρατη τη φορά που είχε κοντήλιο από την Κυρία Μέρκελ, αμέσω η κυρία Μέρκελ και η Γερμανία έφτωσε βέτο στο κόκκέιμ ότι δεν θα πληρώσει κανένας, γιατί αυτά είναι κέρδη που έρχονται στη Βία Γερμανία και το αφαιρέσανε. Τώρα είναι, τώρα είναι που τα χρειάζονται τα κανάλια στην κυβέρνηση οπότε δύσκολα θα έρθουν σε έριξη από τα αντί Άρα λέω και να θέλω να έρθουν σε ότι δεν ξέρω να τα αφήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η Alton συνεχίζει να την εκπέμπει αυτή τη στιγμή δεν με διανεξιακά μόνο. Μόνο στα 106,7 ούτε αυτό δεν σταμάτησε. Μα δεν σταμάτησε. Γιατί εμείς ξέρουμε από Αφγάμπτο και από Αφγάμπτο είχαμε μηχανήματα από τα Πορτογούλια, μην όμω είχαμε έτοιμο εμείς. Σε άλλο σημείο εκπομπή και έτσι δεν πούμε. Εσύς είχα την τραμπή δηλαδή. Σας τα Εμείς εμένα δεν με λένε Ούτε ταζω και δεν ταζω. Ότι υπότιτως και για άκρηο. Άλλοι κάνουν κολοπούτες. Σας δεδραστούμε πολύ με τη συμμετοχή σας στην καλά. καλά να πηγαίνετε έχουμε ο, η κοινωνία και ο λαός που συσταθούν και η πόλη που είναι να συνεχίσουμε κα... κάθε φωνή που υπάρχει, κάθε δημοκρατική φωνή που υπάρχει, κάθε ενημέρωση που υπάρχει, είναι σαν να σαν Αλλήγη και σαν Πανεπιστήμιο που έχουν πει προηγούμενο από φορά να τα λύζω με τα λόγια τους είναι η ελευθερία άποψη και έκταζες, είναι δημοκρατία. Καλούς αγώνες και σε, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, να <συσχεσίλια> είσαι καλά. Όπω είπαμε, από την εστία ανομία του πλατεία Reggio στην εστία ανομία τη Ερτόπεν γιατί μάλλον η σημερινή κυβέρνηση με υπουργό προστασία του πολίτη έναν στρατηγό, εκλαμβάνει όπω και οι προηγούμενε κυβερνήσει, του κ. Πανούση, του κ. Κυκύλια και του κ. Δεύγια, τα συνδικάτα, τι συλλογικότητε που μάχονται και οποιονδήποτε στέκεται απέναντι στην μνημονιακή κολοτούπα τη, ω εστία ανομία και κάποιε αντιτρομοκρατικέ οργανώσει. Κυριακή είχαμε εκλογές, Τετάρτη, ο πόλεμος κατά της διαπλοκής και της διαφθοράς ξεκίνησε με ένα ντου τον ΜΑΤ στην Ερτ και με συλλήψεις των συνδικαλιστών της ΠΟΣΠΕΡΤ. Εγώ το έμαθα κατευθείαν από το φίλο εδώ πέρα του πλατεία Ρέτιο, τον Λεωνίδα, τον τα παιδιά του κίνηματος δεν το πληρώνε νέο μέτωπο, που βρίσκονταν εκεί ε, η σύνδεξη στους θεληθέντες της Ποσφέρτ, στον κύριο Παναγιώτη Καρφαγιάννη που μόλις ακούσατε και στον Δημήτρη Κουν. Μεταδίδουμε και την κίνηση ε, ότι βρίσκεται πηγόντως στο νοσοκομείο η Εύδη Στατήρη. Ε, σας διαβάζουμε την ιατρική ονομάτευση. Υπογράφοντας γιατροί εξετάσαμε σήμερα 28/11/15 και περί 10 πρώμα συμβρίας την κρατούμε μια παρεγό πείνας, στατήρη, 26 ετών. Από την αντικειμενική εξέταση διαπιστώσαμε έντονη αφρότητα, οργοστατική υπόταση, ταχυκαρδία, στην κόποση και στο συστολικό φύσμα στην αιστεία Κροάσεως και του 3 3-6 περίπου. Ε, Προσοδέλους ανακοινωσής τους, οι γιατροί γράφουν ότι η στατήρια Ευαγγελία διάγει την 14η μέρα απεργία, απεργία, απεργίας πείνας και έχει απολέσει το 11% του αρχικού του σωματικού βάρους. Από εδώ και στο εξής, η παράταση της απεργίας πείνας εμπειριέχει σοβαρούς κινδύνου για τη σωματική δυσακαιριότητα. Ως εκ τούτου, και κρίνοντας από τη συνολική κλινιοεργαστριακή της εκτίμησης, κρίνοντας σκόπιμη την άμεση διακομιδή σε δημόσιο νοσοκομείο για την περαιτέρω παρακολούθηση και νοσηλεία της. Οι Γιατροί Ωραίας Κοσμοπούλους Πυρήδων ΣΑΚΑΣ, Ιατρικέ Δημοσίες Κορδελός 27 Ιανουαρίου 2015. Λοιπόν, να επενθυμίσουμε ότι η Εύη Στατήρο είναι προφυλακισμένη εδώ και 6 μήνε. Είναι σύμβουλο του Τσάκαλου και κάνει απεργία πείνα από τι 14 Σεπτεμβρίου. Ζητά να θεθεί ελεύθερη όπω προβλέπεται και από τη νομοθετική ρύθμιση του νέου νομοσχεδίου για τι φυλακέ που ήδη ψηφίστηκε με το γνωστό νομοσχέδιο που αφορούσε από την υπόθεση Ρωμανό. Οι δύο γιατροί έκριναν ότι ο απεργό πείνα χρήζει επίγουσα διακομονή σε δημόσιο νοσοκομείο καθώ η υγεία τη. Έχετε πάρει, Μιχαί. Hey. Είναι η κουπέλα του ενός από τις συλληφθέτες από τη συνομωσία του ομπειρών της Χοτιάς. Ε, δεν κατηγορείται, όπως ξέρω, ως μέλος. Δεν ξέρω, βέβαια, αν σε κατηγορητήριο ότι υπάρχει το μέλος, ότι είναι μέλο τη οργάνωση. Μέλο σε εγκληματικότητα. Ναι, ε, ε, δεν είναι εγκληματία ή κάτι τέτοιο. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ πέρα όταν λέμε ότι οι... αυτή που στην είναι μέσα στην κουλή είναι γόνιδος συλλόγων, αυτοί βγαίνουν και μα λένε ότι εντάξει ρε παιδί μου και τι έγινε. Γιατί πολλοί από αυτού ήταν το σύλλογοι ε, και οι γερμανοτζολιάδε, τι σημαίνει αυτό. Άρα λοιπόν τώρα εδώ πέρα, θα έπρεπε λογικά να ισχύει το ίδιο. Δηλαδή, εντάξει, είναι η κοπέλα δηλαδή ήταν με κάποιον, ο οποίο κατηγορείται για διάφορα κλπ. Ναι, ποιο είναι το έγκλημά τη, α πούμε. Πρόκειται για οικογενειακή ευθύνη, δηλαδή επιχείρηση οικογενειακή. Αντίστοιχα, ανάγεται σε υπόθεση εγκληματία. Εντό ο εκεί σχέση, γιατί εντάξει δεν χρειάζεται να σε παντρευμένον κάποιον ή να ναι. σε μάνα. ήταν δεν δηλαδή κάνω λάθο, και οι γονεί ε, βρήκαν τον πελάτη του για υπόφαρξη στην υπόθεση των Μποριανών. Ε, λοιπόν, σε τέτοιε περιπτώσει το κράτο mm. ε, καταστολή ε, συμπεριφέρεται σε όλου του φίλου, και τελικά των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι έχουν αυτόν τον τρόπο να αγωνίζονται. Συμφωνεί κάποιο, η διαφωνή μαζί του δεν έχει σημασία. Ε, το κάνουν όπω το κάνανε βεβαίω. Και, και επί Χούντα αλλά και παλαιότερα, θυμικούσαν του αριστερού και όταν κάποιο έπρεπε να πιάσει δουλειά, έπρεπε να καταθέσει ένα χαρτί κοινωνικών φρονημάτων, όπου έπρεπε μέχρι τρίτη γενιά πίσω συγγενεί, να μην έχουν καμία σχέση με αριστερού και τα λοιπά. Πώ έτσι να υποκτήσουν το κομμουνισμό και δεν συμμαζεύονται. Είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, πάντοτε ο κατασταλτικό μηχανισμό ε, δεν θέλει να εξοπλίσει μόνο τον άνθρωπο, ο οποίο Κάνει αυτό που κάνει τέλο πάντων με τον τρόπο που το κάνει και τι κάνει, αλλά και όλο το σώμα που λένε. Δηλαδή, ό, όλους όσους, ε, ξέρω εγώ, συγγενεί, φίλου και τα πάντα. Δικαιώνοντα το αντιξωστικό σύνθημα, τα κράτη είναι μόνο οι τρομοκράτε. Τελικά. Σωστό. Τελικά. Ε, να πούμε ότι αυτή τη βδομάδα μεταξύ άλλων. Α, όχι, δεν τα κράτη μόνο οι τρομοκράτε. Είναι και οι συνδικαλιστέ τη ΠΟΣΠΕΡΤ και οι υπόλοιπε λογικότητε. Έτσι. έτσι. έτσι. Ε, είχαμε και άλλα την εβδομάδα αυτή. Ε, την εβδομάδα αυτή πέθανε τον γουό, φάγανε τον άνθρωπο. Πέθανε ο αρχηγασανιστή της κούμπας, ο Θεοφυλλο Γιαννάκος. Όπως πολύ σωστά έγραψε κάποιος στο facebook, σε αυτέ τις περιπτώσεις γράφουμε γράφουν. <σφυλίες> πέθανε, γράφουμε εξώφηση. <σφυλίες> ο Θεοφυλλο Γιαννάκος την τελευταία εβδομάδα στα site, τα μέσα με ενημέρωση του διαδικτύου, γιατί αυτό δεν τα παίξαν τα μεγάλα κανάλια, που ανασύραν την υπόθεση για το έτσι του ασχοληθήκανε. Το ότι πέρσι φέρετο, Δημήτρης Καμένο να πήγαινε να συναντήσει στο νοσοκομείο τον θηλοφιλιογεννάκο, τον αρχημαστανιστή τη Κούντε, το κάναμε καρδιάρα. Και εκεί που πω τα ζωή, που τη μέρα την οποία, μέσα σε δύο μέρε που βγήκε το υπόθεση Καμένου και βγήκε από τα site, συναντήσει τον θηλοφιλιογεννάκο, ο θηλοφιλιογεννάκο σόφιζε το και σε εσένα. Σόφιζε. Αυτό ακριβώ. Γιατί δηλαδή, τα ζώα, ψοφάνε οι άνθρωποι που πεθαίνουν. Και βεβαίω να πούμε. Ε... Πώ τον, τον λέγανε ε, ε, λεγόταν, πώς λεγόταν αυτός ο Μουστακλή. Μουστακλή. Ντροπή μου, ναι. το ξέχασα. Γιατί έχουν και για να περάσει και ποιος είναι ο Θεοφύλλο Γιαννάχο. Για να ποιο να ποιος είναι ο Θεοφύλλο ένα από τη κούβα. Θα μου πει τώρα βασανιστή και να μην είναι άθλιος, γίνεται. Απλώ ήταν ο των αθλίων, ήταν μέσα στους στις 17 Νοέμβρη για εκτέλεση, δεν και σκοτώσει τότε το. Το Μάιο, όποιον είχαν σκοτώσει. Mm -hmm. ε, το Μάιο, όποιον είχαν σκοτώσει. Λοιπόν, και τον Μπαμπαλή. Και τον Μπαμπαλή. Να mm -hmm. είχαν. και ο Θεοφύλιο Γιαννάκου <σχυλίδι> ήταν οι τρει, α πούμε, κορυφαίοι αρχηβασανιστέ τη φούτα. Που ε, κάποια στιγμή ίσω θα άξιζε να πούμε τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι με μαρτυρίε. Και να φέρναμε εδώ πέρα και το φίλο μα το <σχυλίδι> τον Μπορβέση. Τον Κοροβέση, <σχυλίδι> το το τον Περικλή. Τον Χρήστο. <σχυλίδι> τον Παπαχρήστο, αλλά κυρίω ο Κοροβέση θα έχει ζήσει αυτά. Δηλαδή στο <σχυλίδι> προσωπικόριο <σχυλίδι> <σχυλίδι> <σχυλίδι> <σχυλίδι> Γιατί από τη φάλαγγα δεν μπορεί να φορέσει παπούτσια, και να μα διηγηθεί ο άνθρωπο τι έζησε στα κρατηδρία τη Μπουμπουλίνα από αυτά τα καθάρματα. Ακριβώ είναι πολύ σημαντικό, και μπορεί κάποιο να μην καταλαβαίνει το α πούμε μέσο το οποίο μπορεί να βγει από το μικρόφωνο, γιατί του ανθρώπου όπως θε εσύ με σε ψόφησε. Αν μπει κανεί. Εγώ δεν είναι... του μισώ αυτού του ανθρώπου, δηλαδή ω ανθρώπου μπορεί να του καταλάβω. Δηλαδή μπορώ να καταλάβω πώ μπορεί ένα άνθρωπο να φτάσει σε αυτό το σημείο και να αποκτηνοθεί. Εγώ μιλάω για έναν, ε, ένα όργανο, ένα όργανο της εξουσίας. Γι' αυτό μιλάω, δεν μιλάω για τον άνθρωπο, δηλαδή μπορώ ακόμη και να συμπονέσω έναν μαζαμιστή. Δεν θα θέλαμε τίποτα να είμαι στη θέση του. Δηλαδή να ζω, να ζήσω αυτό το δράμα που έζησα τόσο άνθρωπο, ποτέ δεν ήρθε σε επαφή με τα συναισθήματά του, ποτέ δεν έζησε ω άνθρωπος, δεν χάρηκε ένα ίδιο βασίλεμα, δεν χάρηκε το χάδι μιας γυναίκας, το γέλιο ενός παιδιού, τίποτα. Μιλάμε δηλαδή για ένα ζώο κανονικό. Αυτόν λοιπόν, το, αυτό τον άνθρωπο, σε εισαγωγικά, μπορώ να τον συμφωνήσω. Μιλάω για το όργανο αυτό τη κούντα, το έμιστο όργανο και τα εγκλήματα που έκανε. Και την ευχαρίστηση στην οποία απολαύανε. Ναι. Δεν είναι ευχαρίστηση για τον άνθρωπο. Εκεί ήθελα να πάω ότι αυτό το οποίο βγαίνει δικαιολογείται, άμα μπει κανεί σε διαδικασία και αυτό που στην καλό μια φορά να φωνάξουμε την περίπτωση που το έχουμε και στο παρελθόν. Ναι, έφυγε ναι, εδώ να τα πούμε και κοντά. Το τι έκανε ο συγκεκριμένο άνθρωπο και ο Μίλητο, και ο ίδιο ω αρχηγητή και και αρχηγό των μαθανηστών και ολα, τον Μιστακλή. Και ήταν ο άνθρωπο που μοιάζει με τον Αλέκο Παραγωγή. Και όχι μόνο. Α, ε, αυτά είναι κάποια που γνωρίζουν, α πούμε, γιατί έγιναν γνωστά κτλ. Υπάρχουν πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Και βεβαίω, όλε αυτέ οι μέθοδοι που χρησιμοποιούσαν τότε στην Κουμπουλίνα και άλλου γενικώ για βασανιστήρια και τέτοια, βεβαίω. Είναι από τα εγχειρίδια τη CIA, να το πούμε αυτό. Δηλαδή, περιβόητη φάλαγκα, τα βραστάβου κακά του μασχάριστου των ανθρώπων κτλ. Μιλάμε για βασανιστήρια ή να του κρατάνε εξάγρυπνου. Ανταγωνίζεται η CIA ξέσομαι... με του ναζί, ποιο το πρώτο αναγκά, ποιο το Νομίζω ότι οι ναζί συνεργαζόντουσαν με του Αμερικανού και τη CIA yeah. έτσι κι αλλιώ. Ε, διότι έχουμε και αυτό το καταπληκτικό βιβλίο που λέγεται. Το οποίο το έχω σπίτι μου. Το έχω σπίτι μου, που λέγεται Αμερικανοναζιστική. Συμμαχία, συνωμοσία, συνωμοσία και το έχει γράψει η Αμερικανό ο οποίο έχει κάνει έρευνα σε απόρριτα έγγραφα που έχουν αποβαθμιστεί πλέον κτλ. Πολλά από αυτά δεν τα ξέρουμε κιόλα. Αλλά όλα αυτά, αν ανοίξει το εγχειρίδιο τη CIA που κυκλοφόρησε κάποια πράγματα, θα δει και τα βασανιστήρια που κάνανε εδώ πέρα επί Χούντα Αλλά και σε σκίτσα τα βασανιστήρια που κάνανε στο Αμπουγκράιντ που είναι ο σκύλο μπροστά στον κρατούμενο που είναι πιστάγωνα δεμένος με τις πορτοκαλί φόρμες και τα λοιπά αυτά είναι σχεδιασμένα μέσα στο εγχειρίδιο του ψυχολογικού πολέμου, τη CIA δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι εκπαιδεύτηκαν από τους Αμερικανούς επί τούτου και βέβαια... Εδώ οι ήταν made in ναι, USA yeah, και CIA yeah, yeah, yeah. αλλά αυτό τώρα είναι μια άλλη μεγαλύτερη και αυτή κάθεσαν πρέπει να... Ναι. Ε, ε, <σπάς> Εμεί α πούμε πούρα. τώρα αυτά να θεωρούμε λίγα και δεδομένα Τα ξέρουμε να έχουμε διαβάσει έχουμε ασχοληθεί λίγο και λοιπά. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν έχει ιδέα έχουν περάσει κάποια χρόνια τώρα δηλαδή από το 1967